Στο όνομα του πατρό και του υπεϊπνέματο. Βασιλέ Φουράνη, παράκλης τον πνεύμα τη αληθία του Πανταχού Παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό ελευθέ και σκύνο των ερμήν και καθάριστων εμά, αφάσει κυρίω και όσων αγαθίτε Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά. Τίποτα. Πέστε εκτός θέματος. είναι ότι στην προσπάθειά μας του αγώνα που κάνουμε δεν βρίσκουμε αποτέλεσμα δεν βρίσκουμε καρπούς και νιώθουμε ότι ματαιοπονούμε τι νομίζετε εσείς Δεν μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί κανεί σε, σε αυτή τη θέση, γιατί μπορεί να, υπάρξουν, να υπάρχουν πολλέ αιτίε που ο άνθρωπο φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Το να αισθάνεσαι ότι ο αγώνα σου δεν καρποφορεί, μπορεί να είναι λαθεμένο ο τρόπο που αγωνίζεται ο άνθρωπο, μπορεί να είναι λαθεμένο ο λόγο για τον οποίο αγωνίζεται, ή μπορεί να είναι εντάξει, αλλά ο Θεό. να επιτρέπει έτσι να γίνονται τα πράγματα για ωφέλεια για να δει στον άνθρωπο από την ταπείνωση, να οριμάσει ο συντρικός μέσα από τη διαδικασία της υπομονής, μέσα από την καλλιέργεια της ελπίδος. Οπότε δεν μπορούμε εύκολα να πούμε, πάντως ένα είναι το σημαντικό. Να μένει ο άνθρωπος στον αγώνα. Αλλά έναν αγώνα, που δεν περιμένεις να καρποφορήσει με την έννοια να βελτιωθεί. Το πρόβλημα δεν είναι να βελτιωθούμε. Το ζήτημα είναι να ζήσουμε. Άλλο βελτίωση που έχει να κάνει με μια προσπάθεια του ανθρώπου να καλυτερεύσει την ηθική του ποιότητα και άλλο, ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος να γευτεί την ζωή. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε από την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε αναφερθεί στην έννοια της σχέσης, στην έννοια του γάμου, στην έννοια του έρωτος. να προχωρήσουμε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη φορά καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ε, τι, για ποιον λόγο υπάρχει ο γάμος και για ποιό λόγο υπάρχει η σχέση στη συνείδησή μας στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου ο γάμος η σχέση φαντάζει σαν δώρο φαντάζει σαν δώρο που θα μας κάνει να έχουμε χαρά θεωρούμε ίσως πως είναι το δώρο της ζωής μας και όταν ξεκινά ο άνθρωπος αυτήν τη διαδικασία έχει πολλές προσδοκίες εφόσον είναι κάτι που εκπροσωπεί την χαράν, την ζωή και μάλιστα την χαρά της ζωής μας, έχει πολλές προσδικιώσεις ο άνθρωπος. Αλλά ταυτόχρονα και αυτή η θέση του είναι που τον αποπροσανατολίζει από το πραγματικόν περιεχόμενο της σχέσης της συζυγίας. Γιατί όταν θεωρείς πως η συζυγία είναι η αφορμή είναι το περιεχόμενο της ευτυχίας σου, τότε δεν ανέχεσαι ότι μπορεί να έχει δυσκολίες. Δεν ανέχεσαι ότι απαιτεί κόπων και απαιτεί θυσίαν και απαιτεί προσωπικόν κόστος. Αυτή η ιδέα και αυτός ο πολιτισμός της ευτυχίας που δεν συνδέεται με τον προσωπικόν πόνο την θυσία είναι απάτη ζωής. Αν κανείς ξεκινώντας την ζωή του, τον αγώνα, οποιαδήποτε μορφή αγώνος δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο εσωτερικός στόχος, ο πραγματικός στόχος και έχει προσδοκίες να ζήσει ευχάριστα, όμορφα και ευτυχισμένα, δεν μπορεί να οριμάσει και να καρποφορήσει. Μα αυτή λοιπόν την έννοια η σχέση και ο γάμος είναι το πλαίσιο εντέλει τέλει του αγώνα μας. Είναι ο τρόπος, είναι ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος θα αγωνιστεί, θα καλλιεργηθεί και θα αγιάσει. Δεν είναι απλά ο δρόμος που θα ευχαριστηθούμε τη ζωή και θα απολαύσουμε την ζωή, αλλά είναι ο δρόμος που θα γίνουμε ήδη ζωή. Ο γάμος λοιπόν, η συζυγία είναι η πνευματική μας άσκηση. Είναι ο τρόπος και η δυνατότητα του ανθρώπου να πολεμήσει την φυλαυτία του, την εγωκεντρικότητά του. Αν ο άνθρωπος θεωρήσει πως η συζυγία του, η συντροφία του, η σχέση του είναι η αιτία και η αφορμή να βρει την χαρά στην ζωή τότε δεν μπορεί να πιστέψει πως έχει κόπον και αγώναν αν όμως κατανοήσει πως είναι ο δρόμος για να πολεμηθεί η φιλαυτία μας και η εγωκεντρικότητά μας τότε μπορεί κάτι να υποψιαστεί, μπορεί να ανεχθεί και τον άλλον, μπορεί να ανεχθεί και τη δυσχολία. Οι συγκρούσεις και οι αντιθέσεις που υπάρχουν στην σχέση είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου να διαφυλάξει τα δικαιώματά του και να διαφυλαχθεί από το σύντροφό του. Οι αντιθέσεις που έχουμε, οι συγκρούσεις, ποια φορμή έχουν. Αισθάνομαι ότι ο άλλος με αδικεί. Αισθάνομαι ότι με περιφρονεί. Αισθάνομαι ότι θέλει να επικυριαρχήσει πάνω μου. Να επιβουλευτεί τα δικαιά μου, τα δικαίωματά μου. Να μου στερήσει τη δυνατότητα να υπάρχει το θέλημά μου. Όλη αυτή η αίσθηση λοιπόν μετά, μετά ασφαλώς από τον ενθουσιασμό της σχέσης και του πάθους έρχεται και η πραγματικότητα. Και το πλαίσιο τελικά και η ευλογία της σχέσης και αν θέλετε οποιασδήποτε σχέση δεν είναι που θα έχω ένα φίλο, ένα σύντροφο και θα περνάμε καλά. Η ευλογία της σχέσης είναι η σύγκρουση που θα υπάρχει μέσα στη σχέση που είναι αποτέλεσμα του ό,τι θέλω να διαφυλάξω τον εαυτό μου. Να περιφρουρίσω τον εαυτό μου. Και ο άνθρωπος το δίνει σε ένα δίλημα. Δηλαδή έχω τη σχέση για να βασανίζομαι. Έχω αυτό τον φίλο, αυτό τον σύντροφο για να παιδεύομαι. Ποια είναι η αιτία τελικά να Πολεμήσω τον σύντροφό μου για να διαφυλάξω αυτό που εγώ θεωρώ σωστό και δίκαιο και να προφυλάξω τον εαυτό μου από τους κίνδυνους από τους κίνδυνους που νιώθω ότι μου βάζει ο σύντροφός μου ή είναι η αφορμή να δω καθαρότερα τον εαυτό μου και να προσπαθήσω να τον καθαρίσω να τον εξηγιάνω πολεμώντας την αρρώστια μας που πρέπει να τη βρόπια είναι για να μπορώ να συνεπάρχω καθαρότερα με το σύντροφό μου. Εν τέλει η σχέση υπάρχει για να πολεμήσω τον άλλον ή να πολεμήσω το πάθι μου τη φύλλα μου. Ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Αλλά πως μπορεί ο άνθρωπος να μπει στη λογική ότι η σχέση υπάρχει για να πολεμήσω τα πάθι μου όταν θεωρεί πως είναι το ύψιστο των αγαθών της ζωής που είναι χαρά και ευτυχία ο γάμος και η σχέση και ο έρωτας όταν εμείς από εκεί προσδοκούμε το γεγονός της χαράς να πάρουμε, να λάβουμε και, τα, και ξαφνικά αντί να, αυτές να, να, και ταυτόχρονα να διαψεύδονται αυτές οι προσδοκίες μας ότι αυτή είναι η χαρά και βλέπουμε αντί να είναι η χαρά να είναι ο κίνδυνος να είναι ο εχθρό μα αυτός που είναι ο σύζυγός μας η σύζυγός μας πως μπορεί ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα πολλές φορές η αναβλητικότητα του ανθρώπου για παράδειγμα να βρει σύντροφον είναι γιατί ψάχνει το καλύτερο γιατί έχει φτιάξει ένα παραμύθι μέσα του πως αν βρει τον σύντροφο βρήκε τον Θεό βρήκε τα πάντα όταν λοιπόν ξεκινάς με αυτήν την διάθεση πως μπορείς να ανεχθείς ότι η σύζυγή είναι κόπος, είναι θυσιαστικότητα και είναι ένας πόλεμος και ένα σταύρωμα του εγωκεντρικού θελήματος, πώς μπορείς να μπει σε αυτή την αγωγή, σε αυτό το ήθος. Οπότε κατανοούμε πως οι συγκρούσεις και οι αντιθέσεις που υπάρχουν στην σχέση είναι μέσα στο πλαίσιο του ανθρώπου να να προφυλάξει τον εαυτόν του και η έλλειψη διαθέσει του να πολεμήσει τα πάθη του, την εγωκεντρικότητα, τη φυλαυτία. Μέσα από την τριβή των σχέσεων. Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να δει καθαρότερα τον εαυτόν του, τις αδυναμίες του και αν θελήσει να τις πολεμήσει. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την σύγκρουση και σε αυτή την πάλη που εν είναι η σχέση, Κάνει ο άνθρωπος τις επιλογές του. Βγαίνει μέσα σε αυτή τη σύγκρουση λοιπόν ξεκάθαρα ε, βγαίνει στην επιφάνεια το δίλημο των ανθρώπων. Ποιο είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Να πολεμήσουμε τον πεπτοκόταν εαυτό μας, τον ξεπεσμένο εαυτό μας τα πάθη του και να στραφούμε στον Χριστό; ή να πολεμήσουμε τον σύντροφό μας ζητώντας την κοσμική μας δικαίωση που θα μας εγκλωβήσει στον θάνατο και στην εσωτερική φτώχεια. Αυτό είναι ένα δίλημα. Αυτό είναι το πρώτο δίλημα που υπάρχει. Άνθρωποι που διαπραγματεύονται τη σχέση τους, που αναφέρονται σε τρίτους ή αναφέρονται σε πνευματικό. Πάντα υπάρχει αυτό το δίλημα. Όταν ο άνθρωπο σου καταθέτει τα παράπονά του, το δισταγμό του, τη στενοχώρια του προβάλλει αυτό, με το αυτό το ερώτημα θέλουμε να πολεμήσουμε τα πάθη μας και να στραφούμε στο Χριστό ή να πολεμήσουμε τον σύντροφό μας γετώντας τη δικαιωσή μας αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα η δυσκολία του ανθρώπου να πολεμήσει τα πάθη του και η ευκολία του να στραφεί αντί του συντρόφου ψάχνοντας μια δικαίωση δείχνει εντέλει την υπαρξιακή μας δημιονεξία και την πνευματική μας άγνοια. Όταν ο άνθρωπος δυσκολευτεί στη σχέση ψάχνει αφορμές για να δικαιολογήσει τον εαυτόν του για να πει ότι φταίχτηση είναι ο άλλος όχι εγώ και ψάχνει τρόπους να δικαιολογήσει τα παραπατήματά του ή ψάχνει την αφορμή να το κάνει Λούις, να φύγει από τη σχέση. Ποτέ όμως δεν μένει στον τόπο μαρτυρίου του που είναι η σχέση του. Είναι ο τόπος μαρτυρίου μας. Είναι τόπος, όπως ο τόπος, ο έχει το μοναστήρι και είναι η παλέστρα του, ο χώρος μαρτυρίου. Έτσι είναι και στη σχέση. Η, ε, η επιμονή του ανθρώπου στη σχέση εις των του, στο σπίτι του, είναι ο χώρος του μαρτυρίου. Ο χώρος του μαρτυρίου που δεν θα βρεις την δικαιοσύνη σου, θα βρεις τον Χριστό ή θα χάσεις τον Χριστό. <coughs> Χρειάζεται το νερό να γίνει κρασί στο μυστήριο της Κανά, αυτό έκανε ο Κύριος. Να μπορέσει δηλαδή το νερό, ο έρωτας, να γίνει κρασί που είναι η αγάπη. Α δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Δεν είναι ασφαλώς δύσκολο ο άνθρωπο να ερωτευθεί. Είναι δύσκολο να καθορίσει την ποιότητα του ερωτάτου. Να βρει τον λόγο και το περιεχόμενο δηλαδή του έρωτά του. να δώσει τις δυνατότητες ούτως ώστε ο έρωτας να μην είναι ένα φθαρτό γεγονός αλλά ένα σκαλοπάτι που θα τον ανεβάσει στην γνώση, την πνευματική και στην αγάπη του Θεού. Να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες και τα ουσιαστικά προβλήματα στον έρωταν του ανθρώπου. Όταν αρχίζει να αποκλιμακώνεται η ένταση, το πάθος, ο μύθο ενός προσώπου, μια σχέσεως, και αποκαλύπτονται οι αδυναμίες και οι δυσκολίες, τότε υπάρχει η πρόκληση στον άνθρωπο να οριμάσει ή να διαγράψει διαμιά στη δυνατότητα ορίμασή του. Πώς γίνεται αυτό, όταν λοιπόν αυτό που για μένα μέχρι τώρα ήταν το πάνε στην ζωή μου απογυμνώνεται από την απάτη και βρίσκω κάτι άλλο από αυτό που φανταζόμουν ονειρονοβόμουν και σχεδίαζα τότε πρέπει να βρω τις άμυνες μου, των τρόπων για να μπορέσω να ζήσω σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Εάν ο άνθρωπος επιλέξει τον εύκολο δρόμο της μοιχείας που μπορεί να πάρει πολλές μορφές, δεν είναι μόνο η μοιχεία με κάποιον άνθρωπο, μπορεί να είναι η εργασία μου. Μπορεί να είναι ένα χόμπι που το οποίο με κατεδυναστεύει, που με κάνει να, έχω, να φεύγω από το σπίτι και να είμαι απόνα από το σπίτι. Αυτό ο εύκολο τρόπο για να βρω έναν τρόπο να χαλαρώνω και να ηρέμω, δεν είναι κακό απλά ω ένα ηθικό γεγονό ότι είναι μία μυχεία, για παράδειγμα. Αλλά είναι τεράστιο κακό για, για τον ίδιο τον άνθρωπο, για μένα, για τον εαυτό μου. Γιατί δεν μένω στον τόπο του μαρτυρίου μου για να βρω τον τρόπο τη πνευματική μου ανάπτυξη και ανακαίνηση. Πρέπει να μείνω εκεί στον πόνο Να βρω τι γίνεται Να βρω τον λόγο Αυτόν του Χριστού Που με θα, θα με βοηθήσει να αλλοιωθεί Η πραγματικότητα που είναι γύρω μου Και η πρώτη πραγματικότητα Που θα λύθει είναι ο σύντροφός μου Αυτός που ήταν διάβολος μέχρι τώρα για μένα Να βρω τον τρόπο Και αυτό έχει να κάνει με την καρδιά μου Δεν, έχει κάνει, δεν είναι αλλαγή του συντρόφου μου Αν αλλάξω ο σύντροφό μου Για να διορθωθεί η διάθεσή μου Δεν ωφελούμε δεν οριμάζω, δεν βρίσκω τίποτα, δεν γεύουμε τίποτα. Χρειάζεται να βρω τον τρόπο των πνευματικών των λόγων του Χριστού που να λοιωθεί η καρδιά μου, να βελτιωθεί η οπτική μου ικανότητα ούτως ώστε να μην βλέπω διάβολο, αλλά να βλέπω Χριστό. Πώς μπορώ έναν σύντροφο τον ξέρω, τον έχω ψυχαναλύσει ξέρω τα όρια του να φτάσω να μπορώ να το βλέπω Χριστόν αυτό απαιτεί εσωτερικών αγώνα να δούμε τα προβλήματα για να τα καταλάβουμε περισσότερο αυτά που λέμε ένα τεράστιο κενό στην ερωτική ζωή που είναι καθοριστικό και της πορείας της σχέσεως είναι η απουσία του προσώπου από τον έρωταν και η αντικειμενοποίηση του προσώπου. Κάποτε κάποιος μου είπε πως στον ύπνο του είχε έναν πειρασμό πορνείας και ότι εμφανίστηκε ο διάβολος της πορνείας. Δεν είχε γνώση θεολογίας αυτός ο άνθρωπος. Και μου είπε, λέω πώς το είναι, έτσι στην πλάκα, λέει δεν έχω σημασία. Λέει, ένα σώμα, μια μάζα χωρίς πρόσωπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα τελικά. Η σαρκική αμαρτία αυτό είναι. Το απρόσωπο. Που όλος ο άνθρωπος, ενώ είναι πρόσωπο, γίνεται σώμα. Γίνεται σάρκα. Ενώ ο έρωτας στην ελευθερή του διάσταση είναι όλο, όλο το σώμα γίνεται πρόσωπο. Και το πρώτο πρόβλημα είναι η απουσία του προσώπου. Τι σημαίνει πρόσωπο, όχι φάτσα, απλώς. Πρόσωπο είναι ο λόγος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Πρόσωπο είναι ο λόγος ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει λόγον ύπαρξης ή αν θέλετε ο λόγος ύπαρξης του είναι ένας λόγο, λόγος, ένας βιολογικός λόγος, το πρόσωπο του ανθρώπου καταργείται. Είναι μια βιολογική ύπαρξη. Ένας μανιακός άνθρωπος που δουλεύει για να φτιάχνει να δημιουργεί. Ένας μανιακός άνθρωπος που θέλει απλώς να ικανοποιεί τη σάρκα του διαρκώς. Χωρίς μια βαθύτερη, ένα βαθύτερο λόγο ζωής. Από τον οποίο ορίζεται, ορίζονται οι επιλογές του ύπο υποεπιλογές του. Δεν έχει πρόσωπο Αμαρτία Τι είναι τελικά Η απουσία του προσώπου Πρόσωπο Αυτό είναι πολύ σημαντικό Να, το, να, το βαθ, να εμβαθύνουμε σε αυτό το πράγμα Πρόσωπο Απρόσωπο Υπάρχει και απρόσωπη χριστιανική ζωή ξέρετε Όταν κάνει έναν αγώνα Για να είσαι καλός Για να νιώθεις καλός και να νιώθεις ευχαριστήμενος με τον εαυτό σου. πνευματικός αγώνας με πρόσωπο είναι ο αγώνας μου να συνδεθώ με το πρόσωπο του Χριστού. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα ο άνθρωπος να έχει πτώσει, δεν έχει σημασία. Δεν κουλάει σε αυτό ο Χριστός. Στον αγώνα όλοι θα έχουμε πτώσεις. Το θέμα είναι να μπορούμε να βλέπουμε πίσω από τις πτώσεις τι ουσία έχει ο άνθρωπος. Ποια είναι η ουσία της ζωής του. Από όπου καθορίζεται ο όλο, πού είναι η καρδιά του δοσμένη, δηλαδή. Ανάλογα πού είναι η καρδιά του ανθρώπου δοσμένη, αυτόν που καθορίζει και την ποιότητά του, τον λόγο ύπαρξή του και το πρόσωπό του. κάποιος λέει ερωτεύομαι. Τι σημαίνει ερωτεύομαι. Δεν ξέρω ποιον ερωτευτώ. Τι σημαίνει δεν ξέρω ποιον ερωτευτώ. Δεν ξέρω αν είμαι ερωτευμένο, αν κάνω σωστή επιλογή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το κριτήριο να καταλάβουμε. Άρχεται ο άλλο και σου λέει αν έχει πτυχίο, πόσο ύψο έχει, πόσα κιλά είναι, πόσο χριστιανό χριστιανή είναι. Και είναι τρόπο επιλογή. Αυτό είναι εξαιρετικά εγωκεντρικό και άρρωστο και αντίχρηστη επιλογή. Σήμαινε ένα ανέραστο άνθρωπο που δεν έμαθε να στο πρόσωπο το ανθρώπινο. Και γιατί δεν έμαθε να στο δικό του πρόσωπο. Μα κοινωνία εξομολογείται. Και τι σημαίνει. Μπορεί να είναι μια εξομολόγηση και μια κοινωνία απρόσωπη. Μαγική, μηχανική, μαγική, ότι μου λύνει τα προβλήματα Πρόσωπο σημαίνει να δω την ουσία του ανθρώπου Να νυχνεύσω, να ανακαλύψω την ουσία του προσώπου Αν βρω την ουσία του προσώπου και είναι, κάποια, είναι σημαντική αυτή Τότε αν θέλετε εμπνέεται και ξαγιάζεται όλη η σάρκα του ανθρώπου Όλη η φάτσα του αλλάζει όψη. Μπορεί άλλη να είναι κούκλα. Να έχει τις καλύτερες αναλογίες σώματος. Αλλά δεν είναι νεκρό πλάσμα, δεν λέει τίποτα. Μπορείς να τον ερωτευτεί Η αντίστροφα αντίστοιχα είναι Αυτό λοιπόν, γι' αυτό όταν ο έρωτας είναι σε ένα πλαίσιο και αν το κριτήριο του έρωτα είναι σε ένα πλαίσιο εξωτερικό, αν θέλετε, δεν μπορεί να αντέξει. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει αυτό το σημείο ερωτική επαφής που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ανθρώπου. Το λόγο υπαρξής του, την ουσία του. Αν θέλετε η ερωτική επαφή, για να είναι ένα γεγονό, γεγονός, όχι η πορνεία, γιατί υπάρχει και η νόμιμη πορνεία μέσα στο γάμο πορνεία, είναι όταν η ερωτική επαφή είναι πρωτίστως με μέθεξη πνευματική του άλλου προσώπου. Πνευματική μέθεξη. Και ο έρωτας είναι έρωτας όταν δίνει τις προϋποθέσεις στον άλλον να βρει τα θετικά του και να ενεργοποιεί. Δεν, πώς είναι κατανοητό ένας έρωτας που μάλιστα είναι και χριστιανικός μέσα σε ένα γάμο να κουράζει να ένας από τον και να μην δίνει τις προϋποθέσεις αναπτύξεως και να βαλτώνει η σχέση και να μην ξέρουμε τι να πούμε. Έχει να κάνει γιατί και ο κάθε άνθρωπος είναι βαλτωμένο. μέσα στην προσωπική του νέκρωση. Δεν αναζητεί ο άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος πάθους αναζήτηση και έχει αυτό να κάνει με την ουσία. Ο ανήσυχος άνθρωπος είναι ο χριστιανός που δεν βολεύεται, διαρκώς ψάχνει. Και δεν έχει καλουπώσει τα πράγματα. Εμάς μας βολεύει ακόμη και τα χριστιανικά πράγματα να τα οριοθετήσουμε, να τα καλουπώσουμε και να μην τα εμβαθύνουμε για να νιώθουμε ήσυχοι και εξασφαλισμένοι. Χριστιανός που είναι εξασφαλισμένος δεν είναι χριστιανός. Χριστιανός που δεν είναι ανήσυχο, δεν είναι χριστιανός. Αυτή η διαρκής αναζήτηση και ανησυχία και η άρνησή μου να νιώσω εξασφαλισμένος αλλά πάντα έχω ερωτηματικό στον τον εαυτό μου και νιώθω μια διαρκή αβεβαιότητα για τον εαυτό μου, για την πορεία του αυτού μου στη σχέση μου με τον Θεό και την αλήθεια, είναι αυτό που με εμπλουτίζει διαρκώς. Αυτόν τον εμπλουτισμόν καλείται να μοιράσει ο εαυτός ο ένας με τον άλλον. Εμείς έχουμε θεωρήσει πόσο ο έρωτας είναι απλώς ένα ψυχολογικό γεγονός να αισθανόμαστε όμορφα, να εντυπωσιαζόμαστε κυρίως από την εξωτερική παρουσία του άλλου ανθρώπου. Ή να υπάρχει μια βιολογική εγωκεντρική εκτόνωση. Όλα αυτά είναι ασφαλώς, αλλά πάβουν να είναι εκτονώσεις και στοιχεία χαλάρωσης ψυχολογικής, αλλά γίνονται στοιχεία, καινούργη δρόμοι σύζεύξη με τον άλλον, εάν προηγηθεί αυτή η αναζήτηση του προσώπου. Οπότε όταν ο άνθρωπος βγάλει το πρόσωπο από την μέση, βγάλει την έννοια του προσώπου, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό αυτό τι σημαίνει πρόσωπο. Πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Για παράδειγμα όταν ο άνθρωπος εν μετανοία προσέρχεται να κοινωνήσει τον Χριστό, τι νιώθει μέσα του. Όταν εν μετανοία συνήθως νιώθει ότι από βιολογικό γεγονό, από φθαρτό γεγονό γίνεται αφθαρτός ο άνθρωπος, γίνεται αιώνιος ο άνθρωπος. Όταν κυλούν το σώμα και το αίμα του Χριστού, και νιώθει να αποκτά άλλε διαστάσει, αποκτά άλλη προέκταση το είναι του, που ξεπερνά τη θνητότητα, και έχει άλλη δύναμη ζωή μέσα του, και αυτή η δύναμη του γεννά και τη γνώση. Αντιλαμβάνεται σιγά σιγά τι σημαίνει ταπείνωση, το παιδεύει τέλο πάντων, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αγάπη, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει υπομονή, τι σημαίνει άσκηση, τι σημαίνει πόνο. Γνωρίζει τι διαστάσει του πόνου τι θλίψεις αποκτά άλλη, μορφ, άλλη μόρφωση μέσα του άνθρωπου και ανάλογα που είναι στραμμένη αυτή η μόρφωσή του ορίζεται και το πρόσωπό μας βρίσκει ο άνθρωπος στο πρόσωπον του αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο ζωντανό αυτό είναι που ανανεώνει τον άνθρωπο και τη σχέση τα κριτήρια ζωής μας τα κριτήρια της ερωτικής μας επιλογής καθορίζουν και την ποιότητα την προσωπική μας <χε> το σώμα όπως λέει ο Αγίος η σαρκική επαφή η ένταση αυτή λέει το θαύμα κρατάει ένα δύο χρόνια μετά τι γίνεται πως μπορεί το νερό να γίνει κρασί ο έρωτας να γίνει αγάπη αυτή η σχέση να μην έχει να μην, να μην, έχει δυνα, να, να μην βαλτώνει και να έχει δυνατότητε εξέλιξης και ανάπτυξης έτσι λοιπόν η, όταν ο άνθρωπος έχει χάσει, αυτή, αυτή, έχει χάσει το πρόσωπο και δεν έχει πρόσωπο στην, στην σχέση του τότε αναζητεί την αυτονομημένη ειδονή, την ειδονή που δεν συνδέεται με το είναι το ανθρώπου, το λόγον ζωής του έχει να κάνει με το εξωτερικό γεγονός της σάρκας. Η αναζήτηση λοιπόν αυτής αυτονομημένη ειδονής, της απρόσωπης ειδονής τον οδηγεί στην οδύνη της απόγνωσης. Υπάρχει το κενό. Υπάρχει θλίψη. Υπάρχει ενοχή. Ο ερωτισμός λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο φέρει ανίαν και κενών. Η ποιότητα αντικαθίσταται από την ποσότητα η επιθυμία λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο τι είδους είναι η επιθυμία είναι μια επιθυμία να κατέχουμε κάτι υπάρχει η έννοια της κτητικότητας γιατί είχε χαρανόλος, τον κατέκτησα την κατέκτησα και νιώθει ότι είναι προσωπική του αξία η επιθυμία λοιπόν να κατέχουμε κάτι, να υπηρετεί το δικό μας σκοπό, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τη δική μας ικανοποίηση, να γίνει κτίμα μας εντέλει. τέλει. Αποσυνδέεται η επιθυμία από το πρόσωπο με αυτόν τον τρόπο και η σεξουαλικότητα από την αγάπη. Μέσα στη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει, να απολαύσει, να ευχαριστηθεί, να κάνει κτήμα του, των σύντροφών του για να τον χρησιμοποιήσει, αυτό το πράγμα οδηγεί στην αποσύνδεση της επιθυμίας από το πρόσωπο. Υποβιβάζεται το πρόσωπο σε αντικείμενο, χρήσιμων για τις εξιστικέ μας ανάγκες. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος φετυχοποιεί το κορμί του για να είναι αντικείμενον πόθου. Αδυνατώντας να βιωθεί ο έρωτας ως βαθύν υπαρξιακό δεσμός γεννά τη μοναξιά και την ακοινωνισία. Όταν χάσει δυνατότητα ο έρωτας να βιωθεί ω βαθύν υπαρξιακό γεγονός με τις αληθινές σου διαστάσεις Εφόσον έχει χάσει το πρόσωπο, τότε η ερωτική σύνδεση οδηγεί σε αυτή την αίσθηση της μοναξιάς και της ακοινωνισίας. Ο άνθρωπος γίνεται φτωχότερος, αδειάζει, νιώθει ενοχή. Δεν είναι πλουτίς, στην ουσία, αν είναι αληθινό γεγονός και έχει και υπαρξιακό δέσιμο, βαθύν υπαρξιακό δέσιμο των ανθρώπων κοινών προσανατολισμών πνευματικήν σύνδεσιν καινότητα τότε δεν γεννά ενοχής τον άνθρωπο όπως για παράδειγμα σου λέει ο άλλο πάτερ δεν είμαι σε έκανα έρωτα αλλά νιώθω όμορφα, δεν νιώθω ενοχή, τον αγαπώ τον άλλο αυτό το συναισθηματικό γεγονός απενοχοποιεί στη σύνδεση του ανθρώπου και λέει μα νιώθω καλά για να αυτού το απενεχοποιεί πόσο μάλλον όταν υπάρχει βαθιά υπαρξιακή σύνδεση όταν υπάρχει ένα σημείο σύνδεσης τους και αυτός είναι ο Χριστός εάν θέλετε ο έρωτας ως σωματικό γεγονός δόθηκε από τον Θεό ως ένας ακόμα δρόμος σύνδεσης ως ένας ακόμα δρόμος να βγει ο άνθρωπος από τον εαυτόν του ένας τρόπος συνομιλίας των προσώπων τι ωραία θυμάμαι ο μακαρίτης ο Θεσσαλονίκης όταν μιλούσε για την ερωτική επαφή θέλω να την δώσει, έλεγε συνομιλούν οι άνθρωποι, πραγματικά. Ένας ακόμα τρόπος συνομιλίας που μιλάει το σώμα με το άλλο σώμα. Και βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτό του. Έχουμε την αυτοέξοση μας για να υπάρξει η αυτοπροσφορά. Αυτός λοιπόν είναι ένα ακόμα δώρο του Θεού που δεν έχει να κάνει με την αυτονόμηση αυτού του γεγονότος και να κολλήσει ο άνθρωπος σε αυτό το πράγμα αλλά είναι μία δυνατότητα και ένας ακόμα τρόπος σύνδεσης βαθύτερης των ανθρώπων. Για να καταρριφθεί η έκπτωση της μοναξιάς. Της απομόνωσης του κατακαιρματισμού. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να βρει Έναν βαθύ σύνδεσμο με τον σύντροφό του, έναν υπαρξιακό σύνδεσμο. Ποιο είναι ο σύνδεσμο? Τα παιδιά μα δεν είναι αυτό ο σύνδεσμο. Ποιο είναι ο σύνδεσμο? Τα χρήματά μα, η δουλειά μα, η ιδεολογία μα. Κάτι καλύτερον η ιδεολογία, έχει και κάτι πιο έτσι ωραίο. Τα συναισθήματά μα, ο πολιτισμό και αυτό κάτι καλύτερο, πιο ευγενικό, α το πούμε είναι από τη δουλειά. Αλλά όταν είναι η αναζήτηση τη ζωή, αναζήτηση αλήθεια και η κοινή πορεία σε αυτή την αναζήτηση η συμμετοχή μου στον αγώνα σου η συμμετοχή σου στον αγώνα μου η εξομολόγηση αλλήλων του προσωπικού μας αγώνος σε αυτή την αναζήτηση της ζωής και του Χριστού και το τι βρίσκει ο άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία είναι που αρχίζει να υποστασιοποιεί το πρόσωπο του άνθρωπου, αρχίζει να αποκτά πρόσωπο άνθρωπος. Και όταν υπάρξει αυτή η βαθιά σύνδεση, τότε πάβει να υπάρχει ο έρωτας ως ένα αυτονομημένο και εξαντικειμενοποιημένο γεγονός. Θέλετε μέχρι να αρτίσετε κάτι. 37 και 2 μήνες και 10 μέρες <ΣΛΗ> 4 μήνες μεταξύ πρωί και απογεύματος <ΣΛΗ> λοιπόν ε, νομίζω πως δεν έχει να κάνει με τον χρόνο αλλά με την οριμότητα του ανθρώπου και αυτή η οριμότητα δεν υπάρχει το θέμα είναι αν υπάρχει διάθεση για την οριμότητα και δεν, δεν είναι ετοιμός κανείς και παντρεύεται ετοιμάζεται σε αυτή τη διαδικασία όλη η ζωή είναι μια ετοιμασία Όλη η ζωή μας είναι μία ετοιμασία. Εγώ ήμουν έτοιμο όταν έγινε παπάς. Εκόμη δεν κατάλαβα να έγινε. <χει> Εγώ κατάλαβα πως έγινε. Μη συζητάς. Λοιπόν, ξέρετε, νομίζω ότι θα φιλοσοφήσουμε στη ζωή και θα... Η ιστορία είναι ένα, ένα πραγματάκι που θα μάθουμε στη ζωή. Δηλαδή, ξέρετε, και ο Θεός δεν είναι, είναι βερμπαλίστη, δεν είναι φλίαρος. Δηλαδή, όλη η μάχη τη ζωή μα, ούτε κανεί ξέρει τι του γίνεται. Τυφλώνεται, προχωράει. Εμεί γιατί τα λέμε όλα αυτά. Τα λέμε για ποιον λόγο. Για να, να υποψιαστούμε ότι υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα για τον καθένα είναι πραγματικά ένα λόγο που θα το πει ο Θεό, που θα γίνει αφορμή ζωή, που θα γίνει πηγή ζωή. Που θα αναβλήσει για τον κάθε άνθρωπο αυτό το, το ολογίδριο του Θεού, θα αναβλήσει πηγή τη ζωή. Όλα αυτά τα λέμε για να μην κολλήσουμε σε αυτό που έχουμε μάθει έτσι εξωτερικά και να ελπίσουμε σε κάτι άλλο που θα είναι η μαγιά της ζωής οπότε μάλλον ο άνθρωπος οριμάζει διαρκώς κανείς άλλος λοιπόν χρειοκοπ... ναι θα έρθει καλύπωση σε μια προβεματική <χωρή> σχέση θα πρέπει να παλέψεις σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή τη θρύψη σε που δεν έχεις αυτή κατάσταση που να να αυτή τη θα τη βρεις, θα τη βρεις, δεν γίνεται αλλιώς. θα ψάξεις και θα τη βρεις τι σημαίνει, άμα είναι ανάγκη θα ψάξεις της και θα την βρεις λοιπόν χρεοκοπούν ας υποθέσουμε τα αισθήματα την πάροδο του χρόνου και βγαίνει πιο έντονα εγωκεντρισμός και η σύγκρουση, φεύγει το θαύμα λοιπόν και βγαίνει συμφάνη σύγκρουση Ποια είναι η αντιμετώπιση συνήθως όταν ο άνθρωπος λοιπόν ε, χάσει το θαύμα του έρωτά του, του ενθουσιασμού του και αρχίζει να κρυώνει η υπόθεση. Τι λύση έχει ο άνθρωπος. Μία λύση που συνηθίζει να υπάρχει είναι το δίκαιο και ο νόμος. Θα οριοθετήσουμε τα πράγματα λέμε. Θα βάλουμε το νόμο, το δίκαιο, θα βάλουμε ένα διαιτητή να μας εγκαθαρίσει τα πράγματα. Η σχέση τότε γίνεται κάτι σαν μια εμπορική συναλλαγή για να υπάρχει. Δίνω αλλά και παίρνω. Υπάρχει ένας καταμερισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αποσιάζει αυτοπροσφορά. Γίνεται μια σύμβαση εν τέλει. Και απαιτεί η σχέση την νομική κατοχήρωση. Διολυσθένει τότε ο θεσμός του γάμου σε μια μόνιμη και νόμιμη πορνεία. Γιατί τι είναι εν τέλει πορνεία? πορνεία? είναι κάθε σχέση στην οποία ο άνθρωπος υποβιβάζεται σε αντικείμενο. Πορνεία είναι κάθε σχέση στην οποία ο άνθρωπος υποβιβάζεται σε αντικείμενο. Κάθε χρήση του για εγω εγωκεντρική εκτόνωση. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα της σύγκρουσης, της ανασφάλειας, του ανταγωνισμού, της αντιπαλότητας υπάρχει και ένα δώρο, το βραδινό σεξ. <laughs> αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο ζει τον έρωτάν του Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτό το πλαίσιο Κυριαρχεί ένας ψυχικός βιασμός. Υπάρχει μια σωματική καταπίεση. Πόσε φορέ νιώθει ο σύντροφος ότι βιάζεται από το σύντροφό του. Και σωματικά και ψυχικά. Υπάρχει η αδιαφορία του δυνατού, δεν σε έχω ανάγκη, Και το μίσος του ασθενεστέρου. Δεν με έχεις ανάγκη, ε. Δεν ζήσεις χωρίς εμένα, δεν σας κάνω. Και στην παγίδε. Έτσι λοιπόν αυτά κρύβονται στους πιο πολλούς νόμιμους καθώς πρέπει γάμους. Αυτά τα στοιχεία. Αυτό δεν είναι μια νόμιμη και μόνιμη πορνεία. Όταν δεν υπάρχει η ενελευθερία δόσιμου του ενός προς τον άλλον. Αυτή η αυτοπροσφορά. Η ενεπιγνώση αυτοπροσφορά που δεν θεωρείται η ερωτική σχέση ως μια μηχανιστική πράξη αλλά ως η προέκταση της πνευματικής μέθεξης του προσώπου του συντρόφου μου δηλαδή δεν είχαμε προγαμίες σχέσεις αλλά Παντρεύτηκα και μετά το ευχαριστήθηκα <laughs> πώς ευχαριστήθηκες Απόλαυσα το σώμα του συντρόφου μου Πολύ καλά Γνώρισες ποιος είναι Έμαθες ποιος είναι Έδωσε δυνατότητα να σε μάθει ποιος είσαι σε Σεβάστηκες, νιάστηκες και για τη δική του ικανοποίηση Τη δική της ικανοποίηση Υπάρχει το άνοιγμα Υπάρχει συνεννόηση Υπάρχει συντροφία τι σημαίνει συντροφία. Έχουμε την ίδια τροφή. Υπάρχει η διατροφή. Υπάρχει η τροφή το σώμα και το αίμα του Χριστού ως η προοπτική της σχέσης και του ερωτάσας. σα. Υπάρχουν όμως για να μην αδικούμε τα πράγματα και οι περιπτώσεις που υπάρχουν πλούσια αισθήματα. Σεβασμός, επικοινωνία, ομορφιές, χαρίσματα. βλέπει τον άλλο ομορφιές που δεν βλέπει κανείς άλλος. Στην ομορφιά του συντρόφου σου βλέπεις, την ομορφιά όλου του κόσμου. Στην αγάπη που νιώθεις για τον συντροφό σου, σου γεννάται οι διάθεσες να όλο τον κόσμο και να αγαπήσεις όλο τον κόσμο. Και είναι μια γεύση όντω αυτοπροσφοράς. Αληθινή ζωής οι ερωτευμένοι ζουν το εφ είναι ε, αυτή, την καλο, αυτή είναι η καλοσύνη των αγαθών αλλά και αυτοί έχουν ένα βασανιστικό πρόβλημα την επιτακτική ανάγκη το εφ είναι να γίνει αή είναι να είναι παντοτινό και δεν είναι υπάρχει θάνατος υπάρχει φθορά τι γίνεται τότε από τη μια μας είπε η πορνεία μας έθαψες. Την άλλη μας λέει είναι όμορφα αλλά υπάρχει και θάνατος. Πάλι θάψιμο και τελικά τι γίνεται. Ποια είναι η πρόπτικη, ποια είναι η στόχευση τελικά αυτής της σχέσης. Την αλλίωση αυτής της σχέσης φέρει η αγιότητα. Η αγιότητα είναι η πρόπτικη του γάμου. Δεν είναι τα παιδιά. Δεν είναι η απόλαυση. Δεν είναι απλώ ικανοποίηση. Όλα αυτά είναι σκαλοπατάκια. Είναι μαθήματα που δίνει ο Θεό. Είναι εφόδια που δίνει ο Θεό. Για να μάθουμε την προοπτική τη σχέση που είναι αγιότητα. Πολύ ξενέρωτο, ε? πολύ μπανάλ. Να σου λέει ο Εγώ θέλω να ευχαριστήσω σύντροφό μου. Να περάσω μια ευχάριστη ζωή. Έχω φτιάξει μέσα μου όνειρα. Φτιάξα παλάτια. Και μου λε τώρα αγιότητα. Ποια αγιότητα για του καλόγειρου είναι τους αγιότητα. Όχι για τον γάμο είναι αγιότητα η αγιότητα είναι η δυνατότητα και η προοπτική, η πορνεία να γίνει αληθινή ένωση και αγάπη και έρωτας και το εφ είναι να γίνει αη είναι, να γίνει εμπειρία αιωνίου ζωής, εμπειρία αιωνιότητα. σε αυτήν την πορεία όμως της αγιότητας που θα δούμε πρακτικά πως γίνεται και τις επόμενες φορές δεν είναι αρκετή ανθρώπινη δύναμη, δεν είναι αρκετή ανθρώπινη ικανότητα, δεν είναι αρκετική, αρκετή η αναλυτικότητα και η ψυχαναλυτικότητά μας, ούτε τα βιβλία που θα διαβάσουμε, απαιτείται κάτι πολύ πολύ πιο σημαντικό. Η Θεία χάρη. χωρίς τη χάρη του Θεού δεν γίνεται. Όπως ο καλόγερος, χωρίς τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί ούτε μια στιγμή να μείνει όρθιος. Αλλά και το ζευγάρι και η οικογένεια, χωρίς τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να προχωρήσουν. Χωρίς τη χάρη του Θεού, δεν αλλοιώνεται ο έρωτας των ανθρώπων. Χωρίς τη χάρη του Θεού, δεν μπαίνει ο άνθρωπος στην, στην πορεία της αγιότητος για να αλλοιωθεί. Κανείς λέει και λέει και λέει. Ψάχνει τρόπους να αλλάξει το σύντροφο, να αλλάξει τα παιδιά, να βρει μια λύση στα προβλήματα. Αλλά χωρίς την χάρτη του Θεού τίποτα δεν γίνεται. Χρειάζεται να ζητούμε τη χάρτη του Θεού. Η οποία θα μας αναπτύξει άλλους ορίζοντες και εσωτερικές δυνατότητες. Όπως κάποιος για παράδειγμα. Συνεργασία, του έρει κάποια εφόδια. Πρέπει να μάθει κομπιούτερ, να μάθει και ξένε γλώσσε, να παιδευτεί αυτό, αυτό, αυτό το παραπτό, για να είναι αποδοτικό. Έτσι. Χωρί τη χάρτη του δεν κάνει τίποτα. Χωρί τη χάρτη του Θεού δεν τίποτα. Η χάρη του Θεού σου δίνει γνώσει. Σε μορφώνει εσωτερικά. Σου αναπτύσσει δυνατότητε. Δεν μπορεί να είσαι επίκηη χωρί τη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να συγχωρήσει το παρελθόν του συντρόφου σου. Χωρίς την χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να τον γνωρίσεις, δεν μπορείς να τον γευτείς χωρίς τη χάρη του Θεού. Όχι όπως, όπως εξωτερικά φαίνεται και μπορεί ένας ψυχολόγος να τον αναλύσει, αλλά όπως πραγματικά είναι. Λέει κάποιος, πώς να αγαπήσεις τον συντροφό μου, μα είναι στριφνός. Πώς να ξεπεράσω την κατάκριση. Ξέρετε πώς ξεπερνιέται η κατάκριση. Να το δούμε λοιπόν. Δεν ξεπερνιέται η κατάκριση με το να πιέζω τις σκέψεις μου, να τις ωρεοποιώ. λέει κάποιο βάλει καλό λογισμό. Σημαντικό και αυτό. Θεούτια και αυτό είναι το ζητούμενο. Ξεπερνιέται η κατάκριση όταν με την χάρη του Θεού αποκαλύπτεται ο άλλος εμάς ποιος είναι. Όχι όπως ηθικά είναι ή γίνεται με τις αμαρτίες και τις του. Τι σημαίνει αποκαλύπτεται ο άλλο σε εμάς ποιος είναι Όπως ο Θεός τον έκανε Δηλαδή τι όνομα του έδωσε ο Θεός, τι κλίση του έδωσε ο Θεός Ποια είναι η ουσία του που του χάρισε ο Θεός Όταν με τη χάρη του Θεού μας αποκαλυφθεί Ποιο είναι το όνομα του συντρόφου μας Δηλαδή αυτή την κλίση που του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα που του δώσε ο Θεός Αυτό που του δώσε προαιωνίως που είχε ο Θεός στο νου του Ο Θεός έχει δώσει στον κάθε άνθρωπο ένα όνομα Προαιωνίως, είναι η κλίση μας Είναι η ουσία μας, είναι το πρόσωπό μας Όταν η χάριστού μας αποκαλύψει το πρόσωπο του συντρόφου μας Τότε δεν μας ενοχλεί η αμαρτία του γιατί δεν μας, δηλαδή αν θέλετε μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό που αλλοιώνεται στο χρόνο, στη φθορά, στην, στην, στην, στην, στην, στην, στην, στην πτωτικότητά μας, στο ξεπεσμό μας που είναι αμαρτία μας. Δηλαδή υπάρχει κάτι που αλλάζεται, αμαρτάνει, μετανοεί, κάνει τούτου κάτι, υπάρχει και μια σταθερή βάση, υπάρχει μια σταθερά. Είναι αυτό για το οποίο μας έφτιαξε ο Θεός. Αυτό αγαπούμε, αυτό θαυμάζουμε, αυτό ερωτευόμαστε και εξαιτίας αυτού συγχωρούμε. Δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι σε κλιματίες. Πώς μπορώ να σε χωρίωση να εγκληματία. Γιατί βλέπω πίσω από την εγκληματικότητά του που είναι το τρεπτό αυτό που αλλάζει. Του και ο Θεός ένα δώρο. Που είναι η εικόνα του Θεού. Που είναι η εικόνα του Θεού. αυτή η εικόνα του Θεού θέλω να μάθουμε τι μορφή έχει. Η χάρτη του μας αποκαλύπτει τι μορφή έχει ο άνθρωπος. Και ό,τι στραβώ και αν δούμε Ο λογισμός μας μας παραπέμπει Σε αυτό το όμορφο που του ο Θεός Και εξαιτίας αυτού του όμορφου Και συγχωρούμε και ελπίζουμε Ότι μπορεί να αλλάξει ο στριφνός σύντροφός μας Έτσι δίνουμε ελπίδες και στο παιδί μας Που είναι πλεγμένο σε ναρκωτικά Ότι πέρα από αυτό που φαίνεται Και είναι του ηθικών κακών Υπάρχει το πνευματικών καλών Που είναι η κλίση που έδωσε ο Θεός τον κάθε άνθρωπο την ιδιαίτερη κλίση του ε λοιπόν δεν είναι κίνητρο του γάμου να ψάξουμε ποια είναι η ιδιαίτερη κλίση που έδωσε ο Θεός στο σύντροφό μας και να το θαυμάσουμε και να το ρετευτούμε και να ξεπεράσουμε το εξωτερικό που φθύρεται και χάνεται αυτός είναι ο τρόπος και η δυνατότητα να ξεπεράσουμε το λάθος του άλλου να μην τον κατακρίνουμε και να δώσουμε ελπίδα στη σχέση Αυτό είναι ο λόγος που δεν μπορεί κανείς χριστιανός να πολεμάει τον οποιοδήποτε αντίχριστό γιατί είπαμε υπάρχει κάτι πολύ αληθινό και βαθύν που μας χαρίσει ο Θεός. Ο κάθε άνθρωπος, ο πιο ξεπεσμένος άνθρωπος έχει κάτι όμορφο. Αυτό το όμορφο είμαστε οι, οι χριστιανοί οι καλεσμένοι να βρούμε και όχι να κρίνουμε το άσχημο που βλέπουμε. Δε τι κάναμε χριστιανοί. Ενώ ο Θεός έδωσε στον κάθε άνθρωπο κάτι όμορφο που πρέπει να λειτουργήσουμε, που πρέπει να κοινωνήσουμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε, να γνωρίσουμε και να δοξάσουμε τον Θεόν, εμείς ψαχουλεύουμε ότι άσχημα έχει ο άνθρωπος που έχει κάτσει και έχει κρύψει και έχει κουκουλώσει αυτό το όμορφο και σαν εκκλησία πολλές φορές μόνο γι' αυτό μιλούμε μόνο γι' αυτό, μόνο γι αυτό ελέγχουμε τον άνθρωπο και δεν του δίνουμε τον λόγο ότι εσύ μικρόσωμε πίσω από το μικρόσωμον είσαι κάτι πάρα πολύ όμορφο που δεν γνωρίζεις αυτό και αυτό και αυτό. Ο διάβολος αυτό κάνει, φέρει απελπισία. Βλέπουμε μόνο αμαρτίες και πνιγόμαστε και τα χάνουμε. Ο χριστός δεν ελπίδα. Έχουμε ανάγκη όλοι μας και όλος ο κόσμος και αυτό. Έχει ανάγκη και ο έρωτας και ο γάμος να δίνουμε ο ένας ελπίδα στον άλλον. Και να βρίσκουμε τρόπους να καρταρύπτουμε ο ένας στην απόγνωση του άλλου. Και να βγάζουμε στην επιφάνεια τις δυνατότητες και την κλίση που μας έδωσε ο Θεός ο ένας για τον άλλο. Δεν είναι λόγος Θεού. Το να μιλούμε μίζερα για το κακό και την αμαρτία και να το προβάλλουμε και να το κηρύσουμε και να το πολεμούμε Λόγος Θεού είναι να ψάξουμε και να αναζητήσουμε αυτόν το όμορφο που μας χάρισε ο Θεός και αγνοούμε και λησμονήσαμε μόνο δι' αυτού του δρόμου μπορεί να υπάρξει η επίκεια η συγχωρητικότητα και μόνο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο της ερωτικής σχέσεως και μόνο σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την προοπτική μπορεί να υπάρξει άσκηση της αγιότητας μέσα στον γάμο <χε> θέλετε να ρωτήσετε κάτι <χε> ναι ελευθερία. να επανέρχεται λίγο στο πρόσωπο ναι Εάν θεωρήσουμε ότι πρόσωπο είναι το να δίνει σε κάποιον άνθρωπο και στον που δεν τον έχουμε χωρίσει και ένιψου πως όπου είναι στον ένα θέλει να πάρεις που ε, ενώθουν και έτσι σε εκλαγεκέμεντα αυτό που έχουμε προβλήματα ε, Δεν τα ε, ξεπαναλαβεί Είπαμε ότι πρόσωπο Να θέλω να πώσω Να νιώθω και το είπες αυτό Πρόσωπο θα μπορούσαμε να πούμε είναι αυτός που ελεύθερα δίνει την αγάπη κινείται προς κάποιον Δίνω την αγάπη προ κάποιον. Αυτό με ορίζει. Αυτό ορίζει τον άνθρωπο ο οποίο αγαπάει ελευθερία και προσφέρεται είναι πρόσωπο. Και άτομο είναι αυτό που ζητάει να πάρει, που ψάχνει τα δικαιώματά του και τα παιδί. Αυτό τι είναι, άτομο είναι αυτό. Αυτό είναι άτομο. Άτομο είναι αυτό που διεκδικεί να πάρει, να ξεζουμίσει για να, διε, να διαφυλάξει τον εαυτό του. Δείχνει μια μειονεξία. Αυτή είναι η διάκριση πρακτικά πρόσωπο και άτομο. Πρόσωπο κινούμε για να δώσω, άτομο πάω για να αρπάξω. Να διεκδικήσω και μάλιστα με μία νεμονή και με, με, με μία σύγκρουση. Εάν θελήσαμε, αν θέλαμε να, να πάρουμε το πρόγραμμα τώρα οντολογικά, υπαρξιακά, Πώ θα μπορούσαμε να φύγουμε από τη φιλοσοφική πλευρά του πράγματος και να πούμε ότι υπάρχω μόνο όταν είμαι πρόσωπο και δεν υπάρχω όταν είμαι άτομο. Αυτό πώς μπορεί να γίνει πρακτικό. Πρόσωπο υπάρχω, είπε. δεν υπάρχω πρόσωπο σημαίνει κοινωνώ σχετίζομαι και για τον λόγον της εκκλησίας μας υπαρκτός είναι αυτός που δεν είναι μόνος και κοινωνεί επικοινωνεί σχετίζεται γι' αυτό λέει ένας ίσον κανένας για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να κοινωνήσει του άλλου δεν σημαίνει μιλό, λέμε ανέκδοτα Κοινωνώ σημαίνει ο λόγος υπαρξίσμου μου κοινωνεί του λόγου ύπαρξης του άλλου ανθρώπου Ή πιο απλά η κοινωνία και η σχέση με τον άλλο γίνεται εν Χριστό. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις τον άλλο να το δεις αν δεν έχεις πρόσωπο, αν δεν έχεις πρόσωπο το βλέπεις χρειάζεται πρόσωπο να δεις, να έχεις μάτια ε. Να έχει όψη για να δει τον άλλο και να έχει κι όψη. Αλλά την όψη αυτή την αποκτώ Χριστό, από το Χριστό που είναι το πρόσωπο. Δεν είμαι αυτόν, α, έξω από το Χριστό δεν είμαι θα πρόσωπα. Γιατί δεν έχουμε λόγο. Ο Χριστό είναι ο λόγο. Έτσι. Και πρόσωπο υπάρχει όταν έχει λόγο. Το είπαμε και πριν. Άρα κοινωνώντα τον Χριστό, κοινωνώνω το λόγο, κοινωνώνω το πρόσωπο, αποκτώ πρόσωπο. Και αποκτώντα πρόσωπο. Βλέπω και το πρόσωπο του ολοανθρώπου και σχετίζομαι, κοινωνώ. Τότε πρακτικά η ένδειξη του αν είναι πρόσωπο είναι αν κοινωνώ με τον άλλο. Και δεν μπορεί να γίνει κοινωνία χωρίς το πρόσωπο του Χριστού, γιατί είναι ο λόγος που συνέχει το πρόσωπο. Αντιθέτω, διάτομο σημαίνει απομακρύνομαι από τον Χριστό, μένω στα δικαιώματά μου. Δεν έχω λόγον, δεν έχω πρόσωπο. Χωρί πρόσωπο να σχετιστώ με τον άλλο, είμαι μόνο. Άρα την κολασίν. Κάτι ακόμα. Οι ερωτικέ σχέσει του γάμου απονεχοποιούνται, είπατε, από την αγάπη. Υποκειμενικά, εγώ, στη συνείδηση του ανθρώπου. Ναι. Όταν λέμε να μην παρεξηγηθούμε, πώ. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, επειδή το αναφέρατε για υποκειμενικά, και θέλω να το διευκρινίσω και σε. Ψυχολογικά, σε απενεχοποιούνται για τον άνθρωπο όταν νιώθει αγάπη πολλέ φορέ. Και όλοι μια σχέση έχω, την αγαπώ, λοιπόν, Πνευματικά, δεν ενοχοποιούνται, ούτε απενεχοποιούνται. Απλώ είναι ένα γεγονός, γεγονό. Αφού λείπει ο Χριστό, είναι κάτι παραπάνω από. δεν είναι ηθικό πρόβλημα. Φυσιολογικό πρόβλημα, στη ζωή του ανθρώπου είναι. Κάνει έρωτα. Αλλά δεν είναι θέμα ενοχή, αν ενοχοποιείται, αν, ενοχοποιεί, αν επερχόνται. Είναι θέμα ότι είναι αθηνικό γεγονό. Ένα φθαρτό γεγονό γιατί αποουσιάζει ο Χριστό. Άρα είναι αίσθηση θανάτου και κενού. Στην αγάπη και μην υπάρχει ο Χριστό σε τα αποσταγματιούς, δηλαδή μπορείς να αγαπάς έξω από τον Χριστό; Μπορεί να αγαπά έξω από τον Χριστό με τα όρια της δικής σου αγάπης, με τις δυνατότητες του δικού σου φωτός, που είναι περιορισμένα. Αγαπώντας όμως με το σώμα του Χριστού αγαπάς αιώνια Ο Έχει φως, έχει. Δυνατότητες. Είναι κόναθιου. Όταν αγαπά έξω από το Χριστό, αγαπά με τι δικέ σου δυνατότητε. Δηλαδή, τι βιολογικέ δυνατότητε. Τι προσωρινέ δυνατότητε. Γιατί πρέπει να δούμε στη συνέχεια και την επόμενη Τρίτη πώ ταυρώνεται ο έρωτα και η προσωρινότητα γίνεται η αιωνιότητα. Πώ ταυρώνεται ο έρωτα και από αποκλειστικότητα γίνεται η κοινωνία. Πώ ταυρώνεται ο έρωτα και γίνεται απροπόθετη διαδικασία. Τέλο πάντων. Ο έρωτα, λοιπόν, που είναι ένα γεγονό των δικών μου δυνατοτήτων, έχει περιορισμένα όρια και έχει φθορά και οδηγεί στην ανία την επόμενη τρίτη διευχόντων των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και ημάς